όλοι υποσχέθηκαν προγράμματα που είχαν ένα κοινό παρανομαστή την ανάπτυξη διότι και αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας και αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης, τα συνδύασαν και τα συνέδεσαν με την ανάπτυξη όμως φως των ορίζοντα δεν φαίνεται διότι η ανάπτυξη δεν έρχεται αυτόματα για να έρθει η ανάπτυξη πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα την φέρουν την ανάπτυξη. Και πρώτα απ' όλα ένας νόμος που να είναι ελκυστικός για τον επενδυτή. Και δεύτερον, ένας νόμος που θα φέρει επενδύσεις οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για παραγωγικούς σκοπούς. Δηλαδή, επενδύσεις οι, οποία, οι οποίες θα δώσουν προϊόντα, τα οποία θα τα εξάγει η χώρα και θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να ανασυγκροτήσει την οικονομία της. Διότι... Οι δανειστές, όταν λένε ότι θέλουν ορισμένους στόχους, δεν τους ενδιαφέρει από πού θα είναι οι στόχοι. Εάν δεν είναι από επενδύσεις και από ανάπτυξη, τότε ενεργοποιούν τον κόφτη και τότε τους στόχους τους επιτυχάνουν μέσω των φόρων και των περικοπών στους μισθούς και στις συντάξει. Άρα λοιπόν η Θεσσαλονίκη δυστυχώ δεν μας έδωσε κάτι το ιδιαίτερα συγκλονιστικό διότι το μυστικό παραμένει το ίδιο από την πρώτη στιγμή που είναι η έλλειψη επενδύσεων εάν δηλαδή η χώρα αυτή από το 10, από το 9 είχε επενδύσεις σήμερα δεν θα είμαστε αναγκασμένοι να περικόψουμε μισθούς και συντάξει. και αυτό είναι αν θέλετε το νέο που πρέπει να καταλάβει ο κόσμο από τη Θεσσαλονίκη και να μην παρασύρεται από τις υποσχέσεις Τώρα όσον αφορά την κυβέρνηση το καταλαβαίνετε ότι η ίδια βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση διότι όχι μόνο δεν μπορεί να υλοποιήσει αυτά που προσχέθηκε αλλά είναι υποχρεωμένη να κάνει ακριβώς το αντίθετα. Δυστυχώς χωρίς επενδύσεις, χωρίς εργασίες νέες, χωρίς παραγωγικές εργασίες ουσιαστικά θα αναγκαστούμε να ζητήσουμε πάλι ιδανικά οπότε τα δανεικά σημαίνει νέες υποχρεώσεις και νέους όρους. Αυτό που δυστυχώς επιτεύχθηκε αρνητικά, είναι ότι αυτή τη βδομάδα θα έρθει στη Βουλή ο περίφημος νόμος για το υπερταμείο, που ουσιαστικά παραδίδει για εκμετάλλευση τη χώρα για ένα αιώνα, που σημαίνει ότι ε, με το υπερταμείο θα στοχεύεται ένα, μια ορισμένη περιοχή, ένας ορισμένος στόχος, και φυσικά θα δίνεται η εκμετάλλευση σε αυτόν ο οποίο θα θέλει να την εκμεταλλευτεί. Και αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να εκμεταλλευτούν τα ασημικά της χώρας είναι φυσικά οι ταμιστές Εκείνο που περιμένω είναι μια σοβαρότητα από την κυβέρνηση να πάψει πια αυτό τον οχετό των ψεμάτων να σοβαρευτεί και να συνεργαστεί με άλλα κόμματα να έχουν μια κοινή πρόταση ούτως ώστε ορισμένα δυσβάσταχτα τα οποία έχει αναλάβει να μην πραγματοποιηθούν. Διότι εάν πραγματοποιηθούν κάθε χρόνο όλοι σα θα διαπιστώνουμε και θα επιστώνετε ότι η ζωή μα θα χειροτερεύει. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να επαναδιαπραγματευτούν. Αλλά από ποιου θα επαναδιαπραγματευτούν. Από αυτού που τα υπογράψανε. Α, κατά συνέπεια το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πιστεύω ότι ε, ε, θα υπάρχουν εξελίξει στου προσεχείς 6 μήνες αλλά οι εκλογές εγώ τουλάχιστον δίνω μικρή πιθανότητα.